Προχωράμε μέσω της, των τοπικών προέδρων και με τους χωρικούς αντιπεριφερειάρχες το θέμα των παραλιών και των λουτρών. Ήδη αν δείτε η παραλία από το Ενιδρίο μέχρι τον κραροτέλ έχει καθαριστεί αισθητά με εθελοντικές ομάδες, με φίλους και με τη βοήθεια κάποιων συνεργείων. Το, το υλικό το οποίο χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή να μαζευτεί γνωρίζουμε ότι όλοι είναι, είναι τα πλαστικά τα πλαστικά μαζεύονται με το χέρι διότι εάν δεν, δεν, δεν μαζευτούν με το χέρι ανακυκλώνονται με τον αέρα τα μαζεύει μπαίνουν στη θάλασσα ξαναβγαίνουν και ό,τι έκατα ήδη έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια και έχουν μαζευτεί πάρα πάρα πολλά ε, πλαστικά ε, ήδη έχει προχωρήσει και ο χωροταξικός σχεδιασμός των ε, παραλιών με τα πώς θα, πώς θα γίνει βγάλαμε μια ανακοίνωση ένα δευτείο τύπου όπου λέμε για το προτιμησιακό καθεστώς να δηλώσουν ώστε όλοι να είναι ευχαριστημένοι και οι ομπρελάδες οι οποίοι από αυτό ζουνε ε, να, να μπορέσουν να μην χάσουν τη δουλειά τους αλλά να γίνει και μια πιο σωστή κατανομή ώστε όλοι να είναι ευχαριστημένοι θέλω να σας πω στο σημείο αυτό ότι νομίζω ότι δεν θα υπάρξει ε, κανένα θέμα γιατί η νομοθετική ρύθμιση που περιμένουμε αυτό ακριβώς προβλέπει να μπορέσουμε να βγάλουμε περισσότερα πόστα για να ικανοποιήσουμε περισσότερο κόσμο